Φορολέλαπα, φοροκαταιγίδα, καταστροφή, το χειρότερο μνημόνιο, διαλύεται το σύμπαν. Υλοποιείτε το πρόγραμμα. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έχει κλείσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο. μνημόνι είναι ευλογία και είναι καταπληκτικά όλα όσα γίνονται Μπράβο. Μικρή Τζούρα Από τον ηγέτη μας Με μεγάλα λόγια Όχι δεν είναι όλα Έχει και okay. μεγαλύτερα ε, Όχι ήταν λόγια σκέτο λόγια ήταν uh -huh. λίγο ανάμεικτα Τουρλού κοκτέιλ πες Ένα κοκτέιλ έτσι για αρχή με το εμβατήριον της ε, σημαία Για να ξεκινήσουμε Περήφανα Περήφανα, δοξασμένα Νικητές. Για να ξεκινήσουμε τέλος Α, δεν χρειάζεται. Το τέλο. Αν yeah. τον προσδιοδό. Να ξεκινήσουμε και δεν καταλήγουμε πουθενά τουλάχιστον να, να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά ξεκινήματα ω λαό και ω yeah. άτομα. Startups. Μπράβο. Ναι, ναι. Αλλά δεν καταλήγουν που θα καταλήξει. Δεν κλείνει ένα άλλο τα ξεκινήματα, γίνονται χωρί να έχει κλείσει το προηγούμενο ξεκίνημα. Mm, Είναι ναι. ένα επίση φιλοσοφικό θέμα τη. Πολλολλ και αρχέ, καινούργιε αρχέ και μόλι οι άλλε έχουν κλείσει ποτέ. Πού θα πάει αυτό. Πού θα πέφτω. Ένα τέλο δεν θα υπάρχει για να ξεκινήσουμε ουσιαστικά μετά. Ναι, συνολικό ναι, ναι, ναι, μάλλον. Α, εντάξει, ναι. θα αργήσει, ξέρεις δεν, δεν έχω προβλέψει, δεν ξέρω, διαβάζω γέροντες αλλά δεν έχω. Α, κάτι. Δεν τα έχει πει ο Παΐσιος αυτά. Α, δεν ξέρω για τον παίσιο, διαβάζω άλλου. Ο Παίση τα έχει πει όλα. Πολλά. Πού τα είχε πει αυτά. Είχε χρόνο. Ξέρω εγώ τι. Όποιο παίρναγε, του έλεγε Α, να σου πω, ξέρει εκεί, όταν ο πύργο γίνει, σβήσουν τα φώτα του πύργου. Θα υπάρχει σκοτάδι στην πόλη. Ναι, κα όχι, δεν είχε Α. πει αυτό. Κάτι είχε πει για το Παρίσι εννοούσε αυτό το πύργο. Α, ναι, αυτό λέω. Δηλαδή. Εν... Ε, αν σβήσουν, θα έχει σκοτάδι γύρω γύρω γύρω γύρω τα κτίρια του κόσμου και με βάση το φωτισμό του έκανε προβλέψει. Είχε πει για τον πύργο των το 90. Για τον. Το λευκό δεν ξέρω Όχι, για τον λευκό δεν ξέρω, ε, δεν ξέρω εγώ. Αλλά είχε πει ότι αν περάσουν τα χρόνια δεν θα είναι λευκό θα μαυρ Τη... Α, να που βάζει ναι, τα ναι. πρωτοσέλιδα γενικότερα. Ναι, ναι, κάτι θα έχει πει. Ξέρει πώ θα πιστεύουν αυτά, ε! Α, Πάνω εισαρυθμό. από του μισού. Συμπολίτε ζουν με αυτά. Εντάξει τώρα και σε Η άλλη Ά, με τα ζώδια. Κάκι είναι η πίστη. Καθόλου. Α, η άλλη μισή με τα ζώδια. Αυτή που εκμεταλλεύονται την πίστη. Και όλοι μαζί με θεού και, και δαίμονε. <laughs> <laughs> Έχουμε γενικώ να πιστεύουμε κάπου. Έμα ε, δεν πιστεύει δηλαδή, και την πίστη μας δηλαδή. Έλεω. Η λύση είναι στα βουνά. αντάρτικο ε, δεν ξέρω, Σκι, δεν, το λέω εγώ. δεν το λέω εγώ, το είπε ο προηγέτης μας, το είπε χτες ε, και θα ακούσεις τώρα, μάλλον εννοεί αντάρτικο, αλλά δεν το είπε καθαρά, αλλά ας παρακολουθήσουμε. Δώσατε πέστε σε τέτοια εποχή κάποιε υποσχέσει. είπατε ας πούμε, κατάργηση του έμφυα, επαναφορά δεκατευστήτης σύνταξης, αύξηση κατώτατου του μισθού κτλ. Όλες αυτές οι υποσχέσεις έχουν εξαλειφθεί οριστικά μετά την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου,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 Βαβαρε darling, φύνασ' το Έλα. Αυτό είναι. Έλα darling. Α, σου την καλύτερη φωτογραφία. Μου στο Έλα την ανηφορική πορεία προς την κατάκτηση του βουνού με έναν τρόπο και από έναν δρόμο και από ένα μονοπάτι το οποίο είναι πολύ πιο βατό. χαμογέλασε. Είδε τα βουνά. Δεν μας πάνε. Τα ψηλά βουνά. Δεν μα πάνε. που είναι και τη μόδα. Ε, ε, έκανε αυτή την παρομοίωση ότι ανεβήκαμε βουνό και θα ανέβουμε το βουνό από άλλη διαδρομή γιατί. Σου απάντηση. Ποια ναι. απάντηση. Αν και, απάντηση. και δεν, δεν έχουμε ερώτηση, αλλά πε την απάντηση. Και εύκολα κάθεσαι ένα βουνό παρά σε μια πινέζα ρε. Μαό, Μαό Τσετούγκ. Ποιο το έχει πει να αυτό. Για να βάλω ποκάμισο, <laughs> αντίστοιχο. Όχι, δεν πειράζει. Τέλο <laughs> μα πάει στα τολμαδάκια, ότσι είπατε με λίγα λόγια. Βουνά, να πάρουμε βέβαια. τολμαδοπαρασκευαστή να συσκευάζουμε κονσέρβε. Πόσο προκύπτει ο συλλογισμό, Τολμαδάκι κονσέρβα, άρα. Α, ah, ναι. Λόγια. <laughs> <Hello, da. laughs> ναι, αλλά βουνό. Είχαμείνει στο βουνό. Ε, στο βουνό χωρί κονσέρβα πα. Στο βουνό δεν είχαν κονσέρβα. Δηλαδή Στο όπλα κανονικά. Οι κονσέρβε ήταν παρακάτω. Το βουνό ποιο έχει κονσέρει. Για προσκοπικά, λέω. Πρόσκοπο να πει. Μια κονσέρβα θα πεθάνει. <Και> ναι, ναι, ναι, ότι μια κονσέρβα χρειάζεται. Οπότε πάρα και τον ντόμα παρασκευαστή. <Και> ότι τι θα κάνει έτσι προ το βουνό. Δεν ξέρω αν ε, όχι πρόσκοπο. Μιλάει σαν γέροντα ο φω. Δηνεί παρομιώσει. Καλά είναι σοφώ, θα έχει πει και φλαμπουράσει, δουλεύοντα. Όχι όλοι βουλεύονται. Εδώ έδωσε αυτή την παρομίωση με το βουνό ανεβαίνουμε και κάναμε την παράκαμεψη γιατί θα μιλήσει παγίδε, θα πηγαίναμε σε χαράδρα. Λε και δεν ήξερε τι θα ήταν, αλλά τέλο πάντων. να μην δείξει στο βουνό. Παγίδε να δει. Ναι, τελικά δεν πήγε βουνό. Όπω. διευκρίνησε στην ίδια συνέντευξη τη χθεσινή λίγο πιο κάτω. Πρέπει η χώρα να ανακτήσει την κυριαρχία που προσπαθήσαμε με σκληρή διαπραγμάτευση να ανακτήσουμε και πέσαμε σε τείχο εξαιτία και τη ενέδρας που μας είχαν στήσει στις διεδικές δυνάμεις στην Ευρώπη αλλά και του γεγονότος ότι εκτιμήσαμε ότι θα βρούμε περισσότερες συμμαχίες από καταφέραμε να βρούμε. Πέσαμε σε τείχο. Κάναμε έγκαιρα όμως... Τη στροφή εκείνη που μα δίνει τη δυνατότητα τώρα να πάμε σε σε οδικό χάρτη εξόδου. Τείχο, τείχο. Μετά το βουνό, ή πριν το βουνό δεν το διευκρινισέ, ήταν σε δρόμο και έκανε τη στροφή και έπεσε σε τείχο. Έπεσε σε τείχο ή πήγαινε τείχο-τύχο. Δεν ξέρω, δεν είπα αυτό. Μα πέσαμε σε τείχο, είπε. Και δεν άρχισαν και απειλέ πάλι, όλα ή φεύγει. Τι απειλέ, σε ποιον. Αυτό δεν απειλούν. Αυτά τα κάνει όλα. Τι περιτία τι, τι απειλεί. Περιπτή κάνει αυτά τα ψεκαλόματα μόνο. Ε, ναι, αυτό θέλουν έφτα... τώρα. Η συζήτηση τώρα. Μην Μετά τι εκλογέ είναι. Όχι, είναι θέατρο. Αυτά ε. έχετε ψηφίσει. Πα τα σάπια και τα σάλια και ξεκινάμε. Κάνει κανονικά αυτά που πρέπει. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μα. Καλά, του Έλληνε έχει μάθει να του κοροϊδεύει. Θα του είπαν οι ξένοι. Αλλά τώρα εμά του ίδιου μεταξύ μα είμαστε και γνωριζόμαστε. Αλλιώ υπάρχουν πάλι άλλε 17 ώρε για να συνέλθει. Έρχεται Φελκουλέσκου εκτάκτο, δεν ξέρω να τα ότι έχουν φύγει από εδώ και έρχονται εκτάκτο. Ε, κάνω και τα ταξίδια του. Ε, τι τι θα. Είναι, να μας πιέσει. Ε, τώρα... Που να ξέρετε την περιμένει, καλώ. την καημένη. Τη Ε, τι, τι θα πέρα... Πίεση Μα πολύ Α, καλύ... Πίεση εδώ από την Ελλάδα. Δεν έχουμε και βαρουφάκι. Θα ήταν ευκαιρία να το πετάξουμε εκεί πέρα στη Βελκουλέσκου που είναι Και ο μια χαρά. Μια χαρά είναι. Μιλάει πολύ ωραίο το και νομίζω θα τη όπω. Ε? Αν μην λέγει καλύτερο τσακαλώ, τόσο όλα καλά. Όχι, αλλά α... επειδή είναι δεδομένο ότι δεν είναι όλα καλά, α ασχοληθούμε και με κάτι που να είναι λίγο χαλαρό. Που μιλάει και τέτοιο ευχαριστειό μα έχει κάτι να μα τσιραπ. Ναι, να μα. Ναι, ε... ναι. Τι να μα. Μα τσιραπ, να μα <laughs> ψυχαγωγεί, να μα αλεβάζει. Τι να πώ το γράφει. Ναι, ναι. ε, Κλέζικα τώρα, τι Τα να σου σιγμα, πω τώρα. Σίγμα Ι τσίπρα, φαντάζομαι. Με με Πώ το τσιραπ. Ελληνικά. Α, ελληνικά. Λοιπόν, τι είναι ο τσίπρα. Μην μου ανοίξει το στόμα. Όχι, τι σουρτί. Τι όλα. Τι είναι. Αριστερό. Άλλο δεξιός. Ωραία. Τι δεν είναι ο Τσίπρας. Αριστερός. Α, oh, εντάξει. Επειδή περί διαπλοκής ακούμε σε αυτή τη χώρα από το 1990, εσείς ακόμα ήσασταν μαθητής τότε, εγώ ήμουν αφιτητής, είμαστε πολύ νέοι, ε, και επειδή εσείς είστε ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός, θα μας ονοματίσετε επιτέλου, ποια είναι αυτή η διαπλοκή. Είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είμαι χρυσός οδηγό να, να, να σας λέω ονόματα. Δεν είναι χρυσό οδηγό. Είναι χρυσό άνθρωπο. Ναι, ε, άλλο αυτό, εντάξει. Ναι. Αυτό δεν νομίζω ε, πολλές πολλέ που ψήφισαν στι εκλογέ με βάση αυτό το κριτήριο. Χρυσό, χρυσό, χρυσό παιδί. παιδί, καλό παιδί, χρυσό παλεύει. Επέλεγε το. και τον Έρπη, αλλά όπω είπε η Ραχίλ Μακρύ, ο Έρπη ήταν σκηνοθετημένο. Τα διάβασε εκεί στο Downtown. Τα διάβασε, τι αλλά τι κύπρο. Λε Δεν ξέρω αν, αν, αν είναι αληθεύει αυτό που λέει η Μακρύ. Πάντω είναι ωραίο να βγαίνει πρώην βουλευτής που ήταν και μαζί και πίστευε στο Τσίπρα και να λέει ότι όλο αυτό που είχαμε δει και λέγαμε το καλοκαίρι πω όπου τι ο άνθρωπος, τι πίεση δέχεται ότι ήταν σκηνοθετημένο. Ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια. Γιατί. Μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί να μην είναι. Αλλά το ότι βγαίνει βουλευτήνα πρώην σε πόζε. Είδε τι πόζε. Πάδα, εντάξει. Δηλαδή, ενώπιον τη φωτιά. Αυτή η συνέντευξη εκεί είχε κάποιε φωτογραφίσει με κάτι ολόσωμα, φορέμα και έπαιρνε πόζε. Έβαζε το χέρι πάνω από το κεφάλι και το στριβε, ελαφρώ δεξιά, όλο Παιδεύτε, το σώμα. Προικοσοετία πόζε. Παροχημένο, δεν πάει ε, ναι. άλλο. Είχε, είχε μια συνέντευξη με πόζε και δισήματα και στούντιο φωτογραφίε και φωτογράφου. Και το δε κείμενο τα έχονε στο, στο τζίπρα από την αρχή στο το τέλο. Ναι, και το φόρμα. Πώ ταιριάζουν αυτά. Ναι. Κόκκινο φόρ η τουαλέτα τη Επανάσταση. Ε, η μακρίνη, η τουαλέτα τη Επανάσταση. Και έκανε η φωτογράφηση για να τα χώσει στο τζίπρα. Αυτό, δηλαδή, συνήθω κάνουν φωτογράφηση οι πολιτικοί όταν μιλάνε για κάποιο θέμα ψηλοσχετικό, ρε παιδί μου, ή αν είναι τα μοντέλα και. Κατάλαβε τώρα, εδώ είχε χώσιμο προ το τζίπρα, ανεξαρτήτω αν είναι σωστό ή όχι το χώσιμο και ποια είναι η αλήθεια από αυτά. Και οι φωτογράφησαν αλλού. Ήταν κάτι τελείω διαφορετικό που δεν κόλλαγε με το κείμενο που υπήρχε δίπλα ήθελε να, να κάνει και φωτογράφηση δηλαδή, και χώσιμο. Τα Και Τσίπρα, τα έκανε και τα δύο. Πώ φωτογραφίσει όταν τα χώρισε το Τι βάζεις Κάτι σοβαρό, ρε παιδί μου. για να αποκτήσει στιβαρότητα και σοβαρότητα. Και κουράζει και το δάχτυλο. Μπορεί. Ε. Μπορεί. να φορά γυαλιά με κοκάλινο σκελετό, να τα κρατά στο χέρι και κάτι. Αλλά δεν φορά κόκκινη τουαλέτα και ποζάρι. Με Α. το κεφάλι πίσω και τα μαλλιά, ναι, Για να πεις ότι ο Τσίπρα ήταν ψεύτη που είχε βγάλει έρπη. Θα μα κόψετε για του αλλιού. Όχι, να κάνετε ό, δεν έχουμε καμια απολύτω.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 Στα νησιά που είναι οι ήρωε που τα κρατάνε όρθια και φυλάνε θερμοπείλε και, και, και Πρέπει να ξέρει για να κανονίζει τα δέοντα. Πώ προλάβει. Γιατί όταν ξέρει ένα νησί, αν, αν νομίζει ότι ένα νησί έχει 10.000 ε, πληθυσμό, έχει και του αντίστοιχου γιατρούς Ενώ αν ξέρει ότι έχει 86.000 πληθυσμό. Του αντίστοιχου γιατρού. Ναι, ναι, ναι με, αυτό ακριβώ θέλω να πω ότι. Αν αντίστοιχα στην παιδεία και γενικότερα η έγνοια σου είναι, είναι διαφορετική. Μια απλή ανάγνωση μπορεί να καταλάβει. Σαν σήμερα.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 Ο λαό στου δρόμους, στα μάτια του, ορκή και φω αναπηρή του ομου. Στα μάτια του, ορκή και φω αναπηρή του ομου. Πήραμε τα γύρο καστρο και πάμε και πάμε και πάμε και παραπέρα. Τύραν Μάριο μαριος Καγής ρυθμίζει 211-208-200 βέβαια η Ελισάβε τα απαντάει έτσι, έτσι γιατί είσαι εσύ εδώ ε, μπορείτε να στείλετε μηνύματα real θα γράψετε και ενώ μετά το μηνυμάσεις και όλο αυτό στο 54% και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του dpapakeryalifem.gr έχουμε και twitter oh, το οποίο το παρακολουθούμε σχελοφέλη. και το συμβουλευόμεθα και το facebook Τώρα, αυτό το τραγούδι πέρα από το αέρα τύραν ή δεν γλιτώνετε, πάτε παραπέρα αέρα αέρα είναι ότι στο τέλος έχει ενσωμα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 A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When they're tortured and scared you for twenty-odd years Then they expect you to pick a career You can't really function fear. Και αυτό που ακούμε Επειδή ήσαν σήμερα το 1980 Ο Μαρκ Τσάπμαν Δολοφόνησε τον Τζον ναι. Λένον, Όταν γύριζε σπίτι του Λένον Μετά από μια ηχογράφηση ε, Ήταν ένας ε, Διαβάζω τώρα εδώ όλο αυτό το παλαβό Το που είχε συμβεί, το θυμάμαι ε, Ήταν ένας φανατικός Μάλιστα το πρωί τη ίδιας μέρα και πάρει και αυτόγραφο Από τον Λέννον, τον είχε ξανασυναντήσει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 ε, η, η παροχή υπηρεσιών, μάλλον που του δίδεται, είναι ό,τι χειρότερο. Δεν χρειάζεται να περιγράψει τι ακριβώ. σαν θανατική ποινή, σαν αναργό ναι, ναι, ναι, είναι, είναι ό,τι χειρότερο. Καλύτερα να μην υπάρχει παρά να πα εκεί και να νοσταθεί. Ένα βασανιστήριο, ακριβώ, δεν είναι. Και όσοι είναι εκεί, που δεν έχουν ανάγκη. Αν, ό,τι και αν έχουν κάνει, είναι φυλακισμένοι, εντάξει, ναι, αλλά όταν αρρωστήσει, πρέπει να έχει τις, τα στοιχειώδη. Δεν λέω ότι και τα νοσοκομεία έξω ό,τι καλύτερο. Να έχει τα στοιχειώδη. Χτε βράδυ έγινε ένα, μια καταιγίδα μηνυμάτων, πίεση.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 Δεν, από το social media δεν απάντησε τότε, αλλά σήμερα το πρωί, από ό,τι λένε οι πληροφορίε, μίλησε και με τον Υπουργό Δικαιοσύνη του Παρασκευόπλου και με τον Υπουργό Υγεία, τον κύριο Ξάνθο. Και θα προχωρήσει, λέει κάτι, να το αναλάβει να υπαχθεί στο ατικό νοσοκομείο, το συγκεκριμένο νοσοκομείο, για να μην είναι στάβλο και, και, και Θα τα δούμε, γιατί αυτέ είναι απλέ κινήσει που θα μπορούσε να τι είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από το πρώτο τρίμερο που, που ανέλαβε την ΕΞΞΑΤ. Πάλι, πάλι το... λένε και ο Παρασκευόπλου έλεγε παλιά, είναι κινήσει δεν στοιχίζουν τίποτα που δεν έχουν να κάνουν με τρόικε, με μνημόνια. Διάθεση, ανθρωπιά. Ανθρωπιά χρειάζεται και καλή διάθεση. Και να ξεπεράσει κάνα δύο-τρει γραφειοκρατικέ διαδικασίε. Ε, υπάρχει μια δυσκολία βέβαια, γιατί όταν υπογράφει αυτό που υπογράφει, χάνεται ανθρωπιά σιγά-σιγά. Οπότε το Σιγά, ο Νίκολα Σιγά. Οπότε εννοείται. Και για όλου αυτού του ανθρώπου. Γιατί υπάρχει μια μερίδα ακροατών που λέει Εντάξει, τώρα τι μα νοιάζουν αυτοί, εκείνοι είναι φυλακισμένοι, αφορά 200-300 άτομα. Εμεί θα δούμε τα υπόλοιπα έξω. Αν αυτή η πολιτεία ενδιαφερθεί γι' αυτό και έχει. Σωστέ παροχές ανθρώπινες υγείας στους ασθενείς φυλακισμένους να ξέρουν όλοι αυτοί οι ακροατέ ότι τα νοσοκομεία έξω θα είναι 10 φορές καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Αν φτάσουμε δηλαδή το αυτό που θεωρούν πολύ περιτό σε άλλες κοινωνίες είναι αυτονόητο να λειτουργεί σωστά οι υπόλοιποι θεσμοί φορεί που αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών θα είναι άρτια. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να διεκδικούμε και άρτια νοσοκομεία απ' έξω, και άρτια συμπεριφορά στον φυλακισμένο όταν ασθενήσει να έχει το περιβάλλον που του αξίζει γιατί είναι άνθρωπο. Αν ξαφνείται του τι έχει κάνει. Το καλό είναι ότι έχει πάρει μια έκταση για άλλη μια φορά, γιατί είχαμε και ένα θάνατο του προχθέ στην παρασκευή, καρκίνοπαθού, μέσα στο νοσοκόμιο. Όποτε... Και δείγμα επίσης, πως δεν, δεν, δεν, δεν, το δίδυμα πολιτισμού επίση πώ συμπεριεστούν κατού μέτρα. Ο πολιτισμό μια κοινωνία φαίνεται από το πώ συμπεριφέρσε στα άτομα με ιδιότητε ανάγκε, του κρατούμεν, του ηλικιωμένου, στι μειωνότητε, εκεί που δεν θα υπάρχει ο μέσο όρο και το πολιτικό κόστο θα είναι μεγάλο. Από εκεί κρίνει το πολιτισμό. Είμαστε μια πολιτική στην κοινωνία, ένα πολίτη στο κράτο, αν εξαρτήτουν ανεξαρτή Περνάνε αριστεροί, δεξιοί, ακροδεξιοί οι σοσιαλιστές, όπως είχαμε και παλιότερα. Mm. Λαός, γιατί έχουμε λαό που τον καταγράψαμε χθες, μέρος α. Ναι, αποσχόλη περάσχει η Κάσποντα. Εγώ άλλο, εγώ καλά είμαι. Το 565 το γιατί και εγώ αριστερή είμαι. Ποιο να ψηφίσουμε τώρα στην Άδημοκρατία, ποιο να ψηφίσουμε. Τον καλύτερο. Τι να πρωτοδιαλέξει τώρα, όλοι καλύτεροι είναι. Είσαι. Εγώ τα έχω πει τώρα, δεν είμαι αντικειμενικό, δεν είμαι. Εγώ τα έχω πει ότι στηρίζω τον αποσχόλη του Τζι Έγινε προβοκάτσια <Και> εκεί, τι κάνανε στην κέφε μέσα. Για να φέρει ίσα βάρκα, ίσα νερά με το μημαράκι, τα κάνανε όλα. Τέλο πάντων δεν θέλω να λέω, αλλά έστω, έστω. Και με λαμογιά δεν έχω πρόβλημα, εγώ Τζι Κώστα στηρίζω. Το η Σπυράκη, άσχετη να πα με τη Σπυράκη. Η Σπυράκη φαντάζομαι θα τα βάλε κάτω, θα σκέφτηκε τι είναι χειρότερο για τον τόπο και εκεί θα πήγε να στηρίξει. Ο Ταμήλο. Ο Ταμήλο το πιο ταγάρι με η ημαράκι φαντάζομαι θα ψηφίζει. Να σα πω για το νέο site, εξαιρετικό, λειτουργικό, εμπλουτισμένο, με αναζήτηση. Τι λε, Μωρή, δεν σου κολλάει. Όλο ο κόσμο λέει ότι σου κολλάει, σαν να σου κολλάει. Όχι, στην αρχή μου κολούσε, ναι. Τι πρώτε δύο μέρε ε, δεν μπορούσα να μπω. Α, θα γίνει καλύτερο τι επόμενε,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 Αν μπορέσετε να το πιάσετε λιγάκι τι εννοώ να το καταλάβετε Είναι πολύ σοβαρό το θέμα Έλα ρε Τσακλαγιαγγύλ, Εδώ, εδώ, Τσακλαγιαγγύλ, εδώ Τσακλαγιαγγύλ, εδώ. Τσα εδώ Θέλω να με βοηθήσεις σε κάτι ρε Θα πάω εξωρία, πού να πάω Στη να... ζούγκλα να... του Ταρζάν να την περάσει φίνα. Να μην πάω εκεί που μπήκε ο μαυροκέφαλο και Σπηδία. Να σπηδεία. Γιατί... Να πα, γιατί είχε αφήσει και μισή δουλειά στη μέση. Έχω καθαρίσει τη μισή στο Χόλμη. Εκεί πρέπει να καθαρίσω την άλλη μισή. Για την άλλη μισή θα κάνουμε έτσι, θα πα τα βρώμικα πάνω. Τέλο πάντων. Δεν είναι να πάω στη Γαλλία που μπήκε ο Μητσοτάκη που είχε το κούκκι. Τράβα που θε. Κάνε σχέσει, ό,τι θε. Άσε μα. Χάσαμε το μαδούρο και εσύ μου λε τέτοια. Το χάσαμε. Ε, δεν το χάσαμε. Ε, ε, είναι ο τράγκα να σκάσει. Α, ναι, ο αριστερό του τράγκα δεν έχει πρόβλημα. Και ο Τσίπρα δεν τον τρέχει. Τη γιορτί του κιόλα όταν σου λέω εγώ ότι έχουν δυσπροσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον, δεν τα βάζει, εσύ τα κόβεις Συγγνώμη, δεν έπρεπε να πάει ο κουτσούπα στη συγκέντρωση των πολιτικών αρχηγών. Μα κάνει τι. Να του πήρε καναγκέ, τι με κάλεσες εδώ, έδωσε στα 751, έδωσε στα 12 τα 12.000 απορολόγιστα. Θα αρχίσει να το με κράζει. Του oh. λέω οι άνθρωποι έχουν δυσπροσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον. Βάλε την Κουσάντο Πούλ που τα έχουν εκεί στο Πρεντετέρι και στο Μέγκα. Καλά, άμα να, είναι να, είναι να φτάσουμε στο ποιο τα έχουν καλύτερα, θα φτάσουμε στη Χρυσή Αυγή, Άστο. Θα φτάσουμε Τελπίωση στη Α, ας το, ας το. Ναι, Να πες και καμιά σφαλιάρα, πα και στρώσουνε, αλλά ξέρω. Ο, ναι, ο δρόμος ναι, ναι, είναι ένας, ναι. απλά εσύ δεν βλέπεις την κατάληξη, δεν την ξέρεις από τώρα, αλλά είναι μονόδρομος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE στο κόσμο να το βρω μα περπατούσε με το χάρι στο πλέθρο και να πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πω για να περνά και το φωνιά γύρευα χρόνια μες στον κόσμο να το βρω <Περπατήσε> <το χάρι> <πλαίσιο> Αυτό είναι ένα φοβερό μεγαλειώδες τραγούδι Νίν και ΑΗ Και επειδή σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε ο Νίκος Γκάτσος Ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους Σταύρος Ξαρχάκος, μοναδική και μου σχολείου εδώ Νομίζω δεν έχει δεχτεί άλλε εκτελέσει αυτό το τραγούδι, γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Νομίζω δεν χωράει κάποιο άλλο. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλέ φωνέ που θα μπορούσαν, αλλά αυτό το πράγμα τη Μοσχολούνη νομίζω δεν μπορεί κανεί να το καταφέρει. Γεννήθηκε ο Γκάτσο στην Ασέα, έξω από την Τρίπολη και στην Αρκαδία, <στονίκη> ε, από αγρότε γονεί, το Γιώργιο Γκάτσο και τη Βασιλική Βασιλοπούλου. Ηλικία 5 ετών έμεινε ορφανός γιατί όμω ο πατέρα του. Έφυγε να πάει μετανάστης στην Αμερική το 1911, από τους πρώτους που φεύγανε, όμως εμ, πέθανε στο πλοίο και τον πέταξαν στον Ατλαντικό. Α, τόσο απλά. Τόσο Απράκια απλά. Τα λύνανε mm. τότε τα θέματά τους. Μετανάστες, αυτή η χώρα, <χαις> πάντα μετανάστες. Τι πόσο χρόνια είπες? Το 1911, τον mm. προηγούμενο αιώνα. Mm. Ναι. Κάτι θυμίζει <laughs> το Ρινό. Αυτό ακριβώ. Ναι. Έχουν περάσει τα χρόνια. Ο Απλά οι δεν είμαστε τόσο σιγουριά. Αλλάξανε πολλέ γενιέ. Ναι, δεν πάνε με καράβια πια. Δεν του πετάνε μάλλον στη θάλασσα. Μάλλον δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Συνεχίζει τη ζωή κανονικά. Κάνει του ωραίου κύκλου. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνουν γάτσι. Αυτό είναι ε, το θέμα. Α ναι. μείνουμε σε αυτό. Βέβαια, οι γκάτσι βγαίνουν. Και ευτυχώ που δεν βγαίνουν Επίσης, γκάτσι, βέβαια. Ανάλογα να... την κοινωνία και την κατάστασή τη. Μόνο του κάποιος ποτέ δεν βγαίνει έχει πάντα μια γύρωση μετά όσα συμβαίνουν. Η κοινωνία δεν προσφέρεται για γκάτσους. Σε αυτή τη φάση. Μελλοντικά είμαι σίγουρος θα βγούνε και ίσως και πολύ καλύτεροι. <Λε> τέλειος και το τραγούδι. Πάνω νόμιζα ότι είχε άλλο ένα κουπλέ. Πήραμε μια γεύση. Ε? <Λε> <Λε> δεν είχε άλλο, δεν είχε άλλο. Ναι. Δεν είχε άλλο, ναι. Εντάξει, δεν ακούγε γιατί μιλούσαμε. Συγγνώμη. Είχα τον ήρμό να... στο σειρμό. Το εκτέλεσαν, σε ένα fame story, μου λέει κάποιος εδώ. <laughs> ναι, το είχε πει, το είχε πει μια <laughs> κοπελίτσα το, το είχε προσπαθήσει, αλλά βεβαίως με τη Μοσχολιού δεν είχε καμία απολύτως. Θυμάμαι και εγώ ήταν μια καλή, καλά το είχε πει, αλλά δεν είναι Μοσχολιού, δεν υπάρχει ναι, περίπτωση. Και αυτοί οι παλιοί τραγουδιστές Μοσχολιού χωρίς σχολές, χωρίς οδία, τίποτα. Γεννήθηκαν Χωρί ιδιαίτερα εφαίσθηση, χωρί Τίποτα, Τίποτα, τίποτα, ούτε κοκοράκια, ούτε τέχνε, τίποτα. Βγαίνανε, θυμάμαι ότι μου σχολείο, σε μια παλιά συνέντευξη να λέει ότι ήταν μικρή, κάπου έμενε στην Αθήνα, αν θυμάμαι, και ανέβαινε εκεί στα λόφου και τραγούδουσε μόνη τη. Τι να κάνει. Αυτό. Έτσι ξεκίνησε και το έκανε κάποια στιγμή λειτουργημα, γιατί και επάγγελμα για αυτήν, αλλά για όλου εμά ήταν. Δεν θα καταργηθούν, δεν θα κοπούν οι κυρίε συντάξει. Έχω Α, να σου πω. Το ξέρει γιατί. Γιατί λειτουργεί η αριστερή κυβέρνηση. Η όχι, όχι, γιατί δεσμεύεται ο Αλέξη Τσίπρας Και ξέρει, ο λόγο του Αλέξη Τσίπρας συμβόλαιο. σε άπειρα θέματα. Συμβόλαιο, άπειρα. είναι συμβόλαιο. Δεν μιλάω για τι επικουρικέ συντάξει, μιλάω για τι κύριε. Ναι. Μπορείτε να δεσμευτείτε το ότι το νομοσχέδιο. Είναι... από την τη φράση. Ναι. Ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση στι κύριε συντάξει με το νομοσχέδιο που θα φέρετε. Ναι. Βεβαίω, το έχω πει και στη Βουλή ε, και στη, η άποψή μας, η θέση μας και αυτή τη θέση μας έχουμε αποδείξει, οπότε εκεί που βάζουμε κόκκινες γραμμές, τι στηρούμε, είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία μείωση κυρίας συντάξης. Εγώ θερά και γενικά Μια ότι δεν πρέπει να πάμε σε επόδυνες περικοπές συντάξης εκ νέου. Μια δωδέκατη μείωση συντάξης δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Μα Άντως, κανένα το πρόβλημα. δεν πρέπει απ' το δεσμεύουμε έχει απόσταση. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, εξ, ήθελα να Όχι, μη, ε, δεσμεύτηκα καθαρά κύριε Σκουρή. Okay. Ε, δηλαδή πως να, τι θέλετε να κάνω δηλαδή, <laughs> να βγάλω το σακάκι μου ε, και ε, <laughs> να το δεν... δώ Λοιπόν δεσμεύτηκε και δεν θέλουμε να μας βγάλει, να μας πετάξει το σακάκι έτσι να το, το κουνήσει εκεί στριπτής ξαφνικά στην ΕΡΤ, βραδιάτικο. Πώς δεν θέλουμε. Καλά, ωραίο θα ήταν, είναι μια δουλειά θέλουμε. που δεν ξέρει ποτέ. Έτσι, ε, γιατί πολύ νέος έγινε πρωθυπουργό. Προφανώ πολύ νέος θα φύγει από αυτή τη θέση. Οπότε θα έχουμε μετά κάποιον που θα ψάχνεται. Κάτσε, κάτσε. Και 8 αιτία να κάνει. Εγώ σου λέω να κάνει το μάξιμο. Ε, πάλι νέο ήταν. το θα είναι. Μπορεί να κάνει 18 αιτία. Ε. Και 18. πάλι Πάλι νέο Εδώ λέει ένα ε, φίλο ότι θα έβλεπα το Σαμαρά χωρί γυαλιά πιο κοντό και 20 χρόνια νεότερο δεν το περίμενα. Ε, θέλει να πει ότι ο Τσίπρας είναι Σαμαρά. Έχει και ένα να σου πω, δεν Τι έχουμε Σήμερα τί... ήταν αυτή η μέρα. Α μην ξυμέρωνα. Ποια γεννήθηκε σαν σήμερα το 76. τώρα πρόσφατα. Η δηλαδή. Ασπατσίνα, μια η, η ζωή FM Κωνσταντοπούλου. Α, η α, ζωή, φίλη σου, η ζωή τσα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 76, πολύ χρόνο να είναι. Να σα πω, δυναμική να είναι. Πόσο το 76. Το 76. Mm. Δυναμική να είναι και όχι τόσο πολιτικά φλία, με την παρουσία τη. την παρου... πολιτική που έχουν ωραίο λόγο είναι περιζήτητοι έω ανύπαρκτοι. Ε, ε, οι πολιτικοί όμως που έχουν φλίαρη παρουσία και με την παρουσία τους πάνε από καταστήσουν τα υπόλοιπα κενά είναι πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο και δεν μας λείπουν. Mm. Αυτό έχω ως ευχή εγώ. Έκανα μια περίσκεψη τώρα. Ο άντρας τη είναι καπετάνιος, το ξέρεις. Είναι ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, Είχαμε ναι. δει το γάμο, λάει. Είχαμε είχα δει το γάμο, είχε πάει και ο Τσίπρας. πάει και ο πάντων το ήταν κουμπάρι όχι. Ο Τσίπρα δεν ήταν κουμπάρο. Όχι, θα έχει χαλάσει ε, Εδώ χαλάνε οικογένειε και εσύ βιάζεις για διαφημίσει. Περίμενε, έχουμε θέματα. Θέλω να πω, κάθε ναυτικό δικαιούται να πάρει και τη γυναίκα του στο ταξίδι. Γιατί δεν την παίρνει, δεν την έχει αφήσει. Την έχει αφήσει Σκέψου σου τη ζωή στο καράβι, έξι μήνε, με άλλου είκοσι. Να δει πώ θα πηδήξουν στη θάλασσα μόνοι <laughs> του αυτή τους. τη φορά. Καπετάνησα η ζωή. Ένα <laughs> πλοίο που γυρίζει τα απέλαγα διαφημίσεις the Αυτό τι είναι τώρα γιατί σαν σήμερα <laughs> σαν σήμερα <laughs> γεννήθηκε ο Τζημόρισων. Του οποίου το δικαίωμα ναι, το 43. Του ακούμε εδώ βέβαια από ένα πείμα του Μπερτολπερ στη μουσική του Kurt Weill που έχει γίνει διασκευή από του Δόρσου, βέβαια. Και το ξέρουμε δόνια. όλοι, είναι χιλιοτραγουδισμένο έτσι και αλλιώ. Ναι, ε, ναι. Πολλά έγιναν σαν πολλά, σήμερα. Πολλά πριν. Είδε, είδε, υπάρχουν πολλά. Οπότε με αυτό σα αποχαιρετούμε. Μα πάει στο μαγαζίνο. μαγκαζίνο. Ε, θα το κάνει ο Γιάννη Παπαδόπουλο. Και εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Έχουμε και το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένια στι 10 παρα 10. Μόλι τελειώνει η Μουρμούρα, κάπου εκεί με τον Μπαλούρδο και τα άλλα παιδιά. Μα, Little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.